Χριστός, Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε ένα μήνα περίπου μετά από το Πάσχα και Πάντοτε πρέπει να ζούμε την ημέρα του Πάσχα όπως τη ζούμε την πρώτη ημέρα. Διότι το είχαμε πει και τότε που αρχίσαμε τα κηρύγματα η Ανάσταση του Κυρίου είναι η ζωή μας ίδια. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας. Η Ανάσταση του Κυρίου δίνει αξία στη ζωή μας γιατί χωρίς την Ανάσταση του Κυρίου λέει ο Απόστολος Παύλος δεν αξίζει τίποτα πλέον σε αυτή τη ζωή να πάρουμε μια πέτρα, τη βάλουμε στο λαιμό μας και να πάμε να βυθιστούμε στο πέλαγος αυτή είναι η αξία της ζωής χωρίς την Ανάσταση του Χριστού Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ολιγορούμε σε αυτό τον περηφανή χαιρετισμό Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη, αλλά η 40 αυτές οι όπως οπωσδήποτε οι χριστιανοί πρέπει έτσι να συμπεριφέρονται και να ομιλούν αλλά και σε όλη τη ζωή μας και τις άλλες ημέρες και τις άλλες ώρες να αισθανόμαστε μέσα μας τον Κύριο Αναστημένο ένας Άγιος της Ρουμανίας ο οποίος ζούσε συμπληρώθηκαν ήδη 30 χρόνια από το θάνατό του Ιουστίνος Πόποβιτς λεγόταν έλεγε ότι εγώ δεν θέλω ένα Θεό ο οποίος υπήρξε ένας καλός άνθρωπος και στη συνέχεια πέθανε. Εγώ θέλω ένα Θεό ο οποίος ήρθε εδώ, τον είδα και στη συνέχεια επέθανε και ανέστη εκ νεκρών διότι Αυτός είναι Θεός. Σε Αυτόν μπορώ να ακουμπώ Αυτός είναι το στήριγμα της ζωής μου και σε Αυτόν ελπίζω και Εκείνον επιδιώκω να όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή αυτή είναι λοιπόν η αξία της ζωής μέσα στην Ανάσταση και έξω από την Ανάσταση ερχόμαστε τώρα στο, στο θέμα μας πάντοτε συνδεδεμένοι με το Ιερό Βιβλίο των Παριμιών του Σολωμόντος πάντοτε έχοντας μέσα μας ακριβώς την έννοια των λόγων με τα οποία ουσιαστικά τρεφόμεθα όλα αυτά τα χρόνια περίπου έξι χρόνια, εφτά χρόνια μάλλον τα λόγια αυτά τα άγια των παροιμιών τα λόγια αυτά τα οποία αγγίζουν κάθε γενεά τα λόγια αυτά που νομίζουμε ότι και στη δική μας τη γενεά του 2008 και του 2009 είναι πάντοτε επίκαιρα, πάντοτε χρήσιμα και πάντοτε έχουν να μας πουν λόγους παρήγορους Λόγους συμβουλευτικούς, λόγους τους οποίους από ανθρώπους δεν περιμένουμε και ούτε πρόκειται ποτέ να ακούσουμε Και τούτο διότι είναι τα λόγια του Θεού, τα διαχρονικά πάντοτε, εκείνα τα λόγια τα οποία δεν γυράσκουν Ο άνθρωπος γυράσκει και φεύγει, αλλά τα λόγια του Θεού, ο λόγος του Θεού που είπε ο Κύριος Μέννης στον αιώνα του αιώνους. Και καμία φθορά δεν αγγίζει το Λόγο του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός ο ίδιος, παρατηνόμενος στους τους αιώνες. Προχτές, στην περασμένη μας ομιλία δηλαδή, ερμηνεύσαμε τους στίχους 23 και 24 του 16ου κεφαλαίου Ανοίχτε το εντελώς Διώξτε την κουρτίνα από εκεί και τράβηξε το Μην σπάσεις κανένα Έτσι Εντάξει Μα είπε λοιπόν πώς ομιλεί ο Άγιος Άνθρωπος, πώς ομιλεί ο Άνθρωπος του Θεού και μάλιστα επειδή ακριβώς ξέρουμε πώς μιλάνε οι άνθρωποι του κόσμου να μπορείς να συγκρίνεις μέσα σου η Αγία Γραφή σου λέει πως πρέπει να μιλούν οι Άγιοι άνθρωποι είχαμε ανθρώπους Αγίους και έχουμε ανθρώπους Αγίους στην εποχή μας ξέρουμε πως ομιλούν και αυτό ακριβώς για να μπορείς να συγκρίνεις και να μπορείς να παραλληλίζεις και τους ανθρώπους του κόσμου και τους ανθρώπους της αμαρτίας αλλά και τους ανθρώπους του Θεού Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει Πολλέ κοσμικές κουβέντες ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει λόγια ανθρώπινα να σου μιλήσει ο άνθρωπος του Θεού δεν ξέρει να ομιλεί την ανθρώπινη γλώσσα την φθαρτή, την αμαρτωλή ο άνθρωπος του Θεού ξέρει να σου ομιλεί πάντοτε με το λόγο του Θεού με τα λόγια της Αγίας Γραφής διότι είναι χριστοφόρο διότι έχει μέσα του το Χριστό δηλαδή τι μας είπε καρδία σοφού νοήσει τα από του ιδίου στόματος τον Άγιο Άνθρωπο τον άνθρωπο του Θεού το σοφό άνθρωπο γιατί αυτός είναι ο πραγματικά σοφός πλησίασέ τον προσέγγισέ τον Κάτσε να τον ακούσεις Γιατί Διότι αυτά που θα σου υπεί Δεν είναι δικά του Σέβεται τα λόγια του Θεού Σέβεται όταν ανοίγει το στόμα του Γιατί ξέρει ότι αυτά τα λόγια θα επηρεάσουν Το ακούσατε καλά αυτό που είπα τώρα yeah. Τα λόγια αυτά θα επηρεάσουν Κάτι που δεν το σκεφτόμαστε Τα λόγια αυτά θα επιρεάσουν και το ξέρει ο Άγιος αυτό και το θα επηρεάσουν σημαίνει ότι από τα λόγια που θα βγουν από το στόμα Του και από το στόμα Σου κρέμονται ψυχές τις οποίες ή θα στείλεις τον παράδεισο ή θα τι στείλει την κόλαση το άκουσες αυτό το συνειδητοποιεί αυτό. Εάν δεν σκέπτεσαι να πεις λόγια Θεού, καλύτερα να μου καθίσει. Καλύτερα να τη χάσει τη λαλιά σου. Διότι από τα χίλια σου κρέμονται ψυχέ. από τα δικά μου χίλια θα μου πείτε, Τα δικά μου χίλια ποια είμαι εγώ. Κανα ρήτορα είμαι εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται να σε ρήτορα κρέμονται τα παιδιά σου όμως κρέμονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν να σε συμβουλευτούν και αν ανοίξεις το στοματάκι σου και αν ανοίξεις τα χυλάκια σου και αρχίσεις να λες μπαρούφε και βλακίες και δικά σου λόγια που δεν θα είναι λόγια Χριστού εκείνες οι ψυχέ, αν έστω μία από εκείνε τις ψυχέ παρακολουθήσει τα λόγια σου και ακολουθήσει αυτά τα οποία συμβουλεύεις τότε θα έχεις να δώσεις λόγο μεθαύριο το λόγο για το αν μία ψυχή εχάθηκε δεν ξέρω αν αυτά σας αγγίζουν δεν ξέρω αν αυτά τα αισθάνεστε δεν ξέρω αν σας αγγίζει το βάρος των λόγων τα οποία σας λέγω αλλά παρακαλέστε το Θεό να σας αγγίξουν διότι θα ήθελα να ξέρετε εκείνο που θέλω να σας μεταδώσω τώρα θα ήθελα να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια δεν έχεις το δικαίωμα να ομιλείς όπως θέλεις δεν έχεις το δικαίωμα να αλλαγείς ό,τι σου αρέσει εσένα και ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που είναι της Εκκλησίας άνθρωποι εάν ο λόγος σου δεν είναι εγγυημένος εάν ο λόγος σου δεν είναι 100% ασφαλής εάν ο λόγος σου δεν είναι 100% λόγος Θεού βούλωσέ το το στόμα σου βούλωσέ το και μην το ανοίξεις ποτέ παρακάλα το Θεό να σου πάρει τη λαλιά, παρά να ανοίγεις το στόμα σου και να λες ένα σωρό πράγματα ανυπόστατα ένα σωρό λόγια τα οποία θα είναι λόγια κοσμικά και άπρεπα κλησίασε λοιπόν λέγει τον Άγιο τον σοφό διότι ο Άγιος ο σοφός άνθρωπος ακριβώς αυτό λέει ακριβώς αυτό κάνει δεν θα σου πει λόγια περιτά δεν θα σου πει λόγια δικά του, δεν θα σου πει λόγια κοσμικά, δεν θα σου πει λόγια τα οποία θα σε ευχαριστήσουν, δεν θα σου πει λόγια με τα οποία θα χαϊδέψει τα αυτιά σου, θα σου πει τα λόγια εκείνα, τα οποία χρειάζεται, πρέπει να ακούσεις για να σωθεί. Θα σας παρακαλούσα απόψε να κάνετε μία ανασκόπηση στο, το βράδυ πριν πέσεις να κοιμηθείς. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν στην ηλικία σου, πόσες φορές άνοιξε το στόμα σου, πόσα είπες, Πόσους ανθρω, πόσοι άνθρωποι σε άκουσαν και πόσα από αυτά τα λόγια ήσαν τα πρέποντα, πόσα από αυτά τα λόγια ήσαν του Θεού τα λόγια. Και σίγουρα θα βρεις λόγια τα οποία δεν έπρεπε να τα πεις. Σίγουρα θα βρεις λόγια τα οποία δεν θα έπρεπε να ακούσουν από το στόμα σου οι άλλοι. Και αυτά τα λόγια σπέυσε να μετανιώσεις. Σπέυσε να, με, να, να παρακαλέσεις τον Θεό να σε λυτρώσει από τις ψυχές εκείνες που μεθαύριο θα ζητούν την κόλασή σου εάν τυχόν βρεθούν εκείνες την κόλαση εξαιτία σου. Παρακάλεσε τον Θεό να επανορθώσει ο Θεός τη ζημιά που έκαναν τα λόγια σου. Παρακάλεσε τον Θεό να επανορθώσει ο Θεός εκείνη τη φθορά η οποία επήλθε μέσα από τα δικά μας ατοπήματα, τις γλώσσες τα ατοπήματα. Πλησίασε λοιπόν τον Άγιο να σου μιλήσει λόγια Θεού. Και είδε τι λέει, τι μα είπε. Στα χίλια του λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος φορέσει επιγνωμοσύνη. Δηλαδή τα λόγια που θα πει είναι λόγια διάκριση. Τι σημαίνει λόγια διάκριση. Μπορεί να πεις το σωστό αλλά ίσως δεν πρέπει να το πεις Εκείνη την ώρα που το λες Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει και την ώρα του Ο Λόγος του Θεού έχει και τους ανθρώπους που πρέπει να τον ακούσουν Ή δεν πρέπει να τον ακούσουν Θυμάστε κάποτε που πήγαν στον Κύριο Οι γραμματίες και οι φαρισαίοι και του έλεγαν Κάνε μας ένα θαύμα αν μας ένα θαύμα να δούμε που θα πει κάποιος ε θαύμα ζητούσαν κακό είναι αυτό να ζητά θαύμα από τον Χριστό ο Κύριος όμως δεν έκανε γιατί γιατί δεν έπρεπε να κάνει θυμάστε κάποτε άλλοτε που το έκαναν μία ερώτηση εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς η δύση έδωκε την εξουσία ταύτην το θυμάστε αυτό το ερώτημα, θυμάστε τι τους απάντησε ο Κύριος, Α, απέφυγε την ερώτηση ή μάλλον απέφυγε την απάντηση, όχι γιατί δεν είχε την απάντηση, αλλά γιατί δεν έπρεπε να απαντήσει και γι' αυτό του λέει και αυτός ερωτήσω η μάσκα εγώ λόγον ένα το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων και θυμάστε εκεί μπερδεύτηκαν και τους λέει ο Κύριος εφόσον εσείς δεν μου απαντάτε ούτε κι εγώ θα σας απαντήσω θα μπορούσε να τους πει ο Κύριος με ποια εξουσία κάνει τα κηρύγματα του θα μπορούσε να τους πει ο Κύριος με ποια εξουσία ήρθε εδώ στη γη αλλά βλέπει ότι τα λόγια του θα ήταν πολύ βαριά για τους άχρηστου και αχρίους εκείνου ανθρώπους που ρωτούσαν και γι' αυτό δεν τους τα λέει διότι πρόσχομεν τα Άγια τις Αγίες. τα Άγια θα τα δίδει στον Άγιο σε άλλους ο Κύριος δεν ομιλούσε καθόλου σε άλλους όμως ομιλούσε αυτό σημαίνει επιγνωμοσύνη να ξέρεις που μιλάς και να ξέρεις τι λες και αν βλέπεις ότι ο άλλος είναι κοσμικός και θα ακούσει τον Λόγο του Θεού και θα βλαστημίσει καλύτερα μην το πεις αν ξέρεις ότι ο άλλος σε πληροφορεί κάτι μέσα σου ότι ο άλλος έχει καλή διάθεση θα ακούσει τότε μίλησε εκείνον, σε εκείνον πρέπει να ανευθυνθείς σε εκείνον πρέπει να ομιλήσεις και επειδή αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις δεν μπορείς να το ξέρεις Γι' αυτό στείλ τον πάντα στον πνευματικό του. Το Πνευματικό είναι ο αρμόδιος για να μιλήσει στα αυτιά του κάθε ανθρώπου. Εσύ μόνο να εύχεσαι για τον κάθε άνθρωπο. Εσύ μόνο να παρακαλείς για τον κάθε άνθρωπο. Εσύ πάντοτε να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους με αγάπη. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτή είναι η πρέμπουσα συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους ανθρώπους άρα από συμβουλές μην προτρέχεις ούτε δάσκαλος είσαι ούτε σου ανέθεσε κανείς το διδασκαλικό αξίωμα. διδάσκαλος είναι ένας είσαι στην ο διδάσκαλος και ο καθηγητής, ο Χριστός ο Ραβί και εμείς που ομιλούμε κατά χριστικός ομιλούμε Κατανάθεση ομιλούμε της Αγίας μας Εκκλησίας και εμείς μαθητέ του Χριστού είμαστε και μαθητή σημαίνει δεν θα πει τίποτα δικό σου. Θα πεις όσα είπε ο διδάσκαλος. Και με αυτό το φόβο και με αυτό το δρόμο πρέπει να κινείται ο διδάσκαλος, ο ιεροκήρυκας, ο κατηχητής, ο οποιοσδήποτε. Διαβάστε το βιβλίο που έχω γράψει για τον κυριώργη, και τον μακαρίτη. Εκεί τα γράφουμε αυτά μέσα. Αν το έχετε διαβάσει θα τα έχετε συναντήσει μπροστά σα. Και τι άλλο μας είπε Κυρία μέλιτος Λόγοι καλοί Άμα από το στόμα σου βγει η αλήθεια Αυτό είναι γλύκασμα Για την ψυχή του άλλου Εμείς νομίζουμε Ότι ο άλλος Στον άλλον πρέπει να του πούμε Εκείνο που του αρέσει για να ικανοποιηθεί Λάθος Εκείνο που πρέπει θα του πεις Εκείνο είναι το γλύκασμα της καρδιάς του όχι εκείνο που του αρέσει. Όχι εκείνο που θέλει να ακούσει. Ούτε εκείνο που νομίζει ότι θέλει να ακούσει. Ούτε εκείνο που θα ήθελες να ακούσει. Την αλήθεια θέλει ο άλλος. Μόνο την αλήθεια. Πλήρη την αλήθεια. Ολοκληρωμένη την αλήθεια. Δεν μπορείς να πεις στο κορίτσι σου. Δεν πειράζει φορά παντελόνι ή έβγα τώρα βγάλε την πλάτη σου όξο βγάλε την κοιλιά σου όξο δεν πειράζει παιδάκι είσαι ποιος τα είπε αυτά ποιο Ευαγγέλιο τα λέει αυτά του Σατανά το Ευαγγέλιο τα λέει αυτά και όχι του Χριστού μην προτρέχεις και προπάντων μην παραγράφεις το Λόγο του Θεού γιατί θα σε παραγράψει ο Θεός Και τώρα συνεχίζουμε. Mm -hmm. στίχος 25. Mm -hmm. Διαβάζω. Η συνοδεία δοκούσε είναι ορθέ ανδρύ. Υπάρχουν δρόμοι λέει. Που φαίνονται όμορφοι και ωραίοι στον άνθρωπο. Είδατε τι λένε οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί απαγορεύεται αυτό, Πού λέει η αγιαγραφή για το παντελόνι, Έτσι δεν σα λένε. Πού λέει η αγιαγραφή για το παντελόνι, Άλλοι μόνο αυτό περιμένετε να σου γράψει η Αγία Γραφή. Μα τότε δεν υπήρχε το παντελόνι στο προσκήνιο ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες δεν είναι αυτό το ερώτημα αυτό είναι ερώτημα υπεκφυγής το ερώτημα είναι άλλο τι ένδυμα είναι το παντελόνι ανδρικό ή γυναικείο ανέκαθεν η παράδοσή μας λέγει ότι είναι ανδρικό και τότε πιάσε την Αγία Γραφή. να δεις τι λέει εκεί ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη ουκέστε σκεύει ανδρός επί γυναική το ρούχο το ανδρικό απαγορεύεται να το φορέσει η γυναίκα όπως και τα Νάπαλλη εκείνο δεν σε συμφέρει που λέει η Αγία Γραφή για το Τσιγάρο, φυσικά τι να σου πει η Αγία Γραφή για το Τσιγάρο, τότε δεν υπάρχει τσιγάρο τότε που γράφεται η Αγία Γραφή. Ψάξε να βρεις κάτι άλλο όμως Γιατί δεν με ρωτάς, που λέει η Αγία Γραφή για τη φθορά του σώματος Εκεί που φτύρεται το σώμα διότι με το Τσιγάρο φτύρεται το σώμα Να σου δείξω πολλά χωρία τα οποία ορίζουν κάτι τέτοιο Λεύτε. αλλά ο σατανάς σου βάζει το ερώτημα έτσι μέσα σου ούτως ώστε ο δρόμος που πας Λεύτε. αυτό που διαβάσαμε να σου φαίνεται ωραίος, άνετος λέει πουθενά να μην βαχόμαστε Λεύτε. πειράζει που βαφομαστε ποιος το λέει αυτό λέει πουθενά να μην βγάλω τα χέρια μου όξω. Όχι. έτσι όμορφα το βάζει ο τανάς δεν ξέρεις βέβαια την αγιογραφή και βλέπεις έναν ωραίο δρόμο μπροστά σου που σου ανοίγεται και λες α ορίστε μπορώ να βαδίσω δρόμος Θεού είναι και Αυτός και πάμε μια χαρά πρόσεξες μια λέξη όμως που είπε η σύν λέει δοκούσε που φαίνονται δηλαδή ωραίοι ο δρόμος αυτός που λες εσύ φαίνεται ωραίος και εκείνος που σου δείχνει ο Κύριος φαίνεται άσχημος και δύσκολος για δέστε υπάρχουν κάτι ωραίες εικονίτσες Πήγανε στα λέγεται οι δύο δρόμοι οι δύο δρόμοι, για πηγαίνετε να πάρετε μια τέτοια εικονίτσα να δεις τον ένα δρόμο τι όμορφος φαίνεται, τι ωραίος πανηγυρικός δρόμος, λεωφόρος περνάει κόσμος μέσα, αβέρτα που λέει ο Θεός για χορό, λέει που πουθενά για χορό ο Θεός που λέει ο Θεός για γλέντι, απαγορεύεται το γλέντι που τα λέει ο Θεός αυτά Μπαίνουν σε εκείνη την πόρτα άνθρωποι που γλεντάνε, που χορεύουν και ο άλλος ο δρόμος είναι μία διπλανή πορτούλα που ίσα που φαίνεται και εκεί από εκείνο το δρόμο περνούν οι άνθρωποι και σκαρφαλώνουν κάποια βουνά φορτωμένοι να σταυρό. Ωραίος ο ένας, πολύ δύσκολος ο άλλος. Δοκούσε, τι λέει εδώ, ορθέ είναι. Υπάρχουν δρόμοι που νομίζουν ότι είναι ωραίοι. Νομίζει ο άνθρωπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο ανόητος άνθρωπος, δεν πήγε ποτέ να ρωτήσει στην εκκλησία το πνευματικό. Δεν πήγε ποτέ να καθίσει να ακούσει κήρυγμα. Έβγαλε μόνο του το συμπέρασμα. Για πήγαινε να ρωτήσεις. Αυτό που ακολουθείς είναι το σωστό. Γιατί έχετε τα κότσια. Έχετε τα για να πάτε μια μέρα στο πνευματικό σας το σωστό πνευματικό για να του πεις Πάτερ για κοίτα με, σε παρακαλώ απέναντι στο Ευαγγέλιο είμαι σωστή κοίταξέ με θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω βάση του Ευαγγελίου αν τολμάτε πείτε το αν τολμάτε πείτε το Γιαν πράγματι έχετε τα κότσια πείτε το, πηγαίνετε να ρωτήσετε ένα ανταπνευματικό επί τούτο και πέφτω άκουσα μια ομιλία και μας είπε ο μιλητή αυτό και ήρθα να σε ρωτήσει αλλά είπαμε να μην είναι του γλυκού νερού ο ιερέας να είναι ο σωστός ιερέας ο πνευματικός ιερέας που φοβάται το Λόγο του Θεού που σκέπτεται να ανοίξει το στόμα του που είπαμε προηγμένως σκέπτεται να το ανοίξει και αν το ανοίξει θέλει μόνο λόγο Λόγος Θεού να βγει μέσα από αυτό το στόμα mm. γιατί για να το ρωτήσει. Και εκεί θα δεις πως θα πέσεις από τα σύννεφα εκεί θα δεις πως θα προ προς στιγμή θα αναλογιστείς και θα πεις δεν κάνω τίποτα τίποτα ενώ του Θεού χάλια χάλια αδιόρθωτα αλλά πηγαίνουμε στο πνευματικό και ζητάμε άφεση αμαρτιών ζητάμε χαλάρωση ζητάμε επιήκεια ζητάμε πολύ χειρότερο ο πνευματικός να παραβεί εσκεμένα το Λόγο του Θεού γιατί αυτό θέλεις, αυτό επιδιώκει ή επιδιώκεις τον Παράδεισο. Γιατί. Η Σύνοδη Δοκούσε είναι ορθέ ανδροί. Φαίνονται δρόμοι που φαίνονται ωραίοι. Είναι οι δρόμοι αυτοί που φτιάχνουμε εμείς, οι νεοχριστιανοί. Που εμάθαμε να βάζουμε χέρι στο Ευαγγέλιο και να διορθώνουμε και να κόβουμε και να ράβουμε. Και να λέμε δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει τ' άλλο, το εκείνο, σβήστω τ' άλλο, δεν ισχύει εκείνο, εκείνο ήταν για παλιά, σήμερα έχουμε άλλα καινούρια. Yeah. Ποιος το έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Να κόβεις και να ράβεις και να σβήνεις και να γράφεις δικά σου και να προσθέτεις και να αφαιρείς. Yeah. Ποιος το έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Η ο διδοκούσε είναι ορθέ φαίνονται ότι είναι σωστοί γιατί τις πέρασες από το δικό σου το μυαλό το λανθασμένο μυαλό το βουρκωμένο μυαλό από το βούρκο της αμαρτίας το μυαλό το οποίο δεν έμαθε ποτέ να σκέπτεται λόγια Θεού και να ερμηνεύει λόγια Θεού έμαθε να ζει μέσα στον κόσμο και να διαστρέφει μόνο τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές σας το έχω πει. Μην κρίνεις. Μην κρίνεις με το δικό σου το μυαλό. Κρίνε με το μυαλό του Θεού. Αν μπορείς. Και αν δεν μπορείς πήγαινε σε κάποιον που θα κρίνει με το μυαλό του Θεού. Και εκείνο είναι ο πνευματικός. Αλλά άκου τι λέει παρακάτω «Η σύνα οδί δοκούσε είναι ορθέ ανδροί» Παρακάτω τι λέει «Τα μέντι τελευταία αυτών βλέπει εις πυθμένα άδου» Το κατάλαβες, κάποια που το κατάλαβε δάγκωνε τα χείλη της που την είδα Κάποια που κατάλαβε τι λέει εδώ Και δικαίω. τι λέει εδώ Διάλεξε αυτό το δρόμο που σου φαίνεται ωραίο σε σένα, αλλά το τέλος του δρόμου καταλήγει στον πάτο της κόλασης όχι απλώς την κόλαση εις άδεια. με το δρόμο που διάλεξες έπιασες πάτο που λέει ο λαός τον διάλεξες κρίνοντας με τον δικό σου είδατε τι λένε εκεί στη τηλεόραση όταν παρουσιάζεται κανένας άνθρωπος να πει μια σωστή άποψη, κανένας ιερέας, τι πράγματα λέει αυτά, τι, θυμάστε τότε με, το, με τα καρναβάλια που είχαμε ανοίξει τότε τον πόλεμο εκείνο, ναι, θυμάστε τι μου λέγανε, τι, τι, τι, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα, τι κουβέντες είναι αυτέ! μιλάς έτσι στα παιδιά, Του στερή το δικαίωμα της διασκέδασης. Καταλάβατε. Γιατί σε αυτό το κανάλι μας βάλανε τώρα. Το κανάλι του φυσικού, του φυσιολογικού. Και φυσιολογικό είναι εκείνο που έφτιαξε ο άνθρωπος πλέον ως φυσιολογικό. Δηλαδή το βρώμικο και το αμαρτωλό είναι σήμερα φυσιολογικό. Είναι δυνατόν αγόρι να μην έχει σχέση με ένα κορίτσι σήμερα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σήμερα προγραμμιές σχέσεις. Το φυσιολογικό. ο σωστός ο δρόμος τι καλό κορίτσι, τι καλό αγόρι ο σωστός ο δρόμος τα βάλαμε εκεί τα παιδιά μας κουπάδι τώρα και πάνε στο δρόμο του φυσιολογικού έτσι μου έλεγε προχτές ένα παιδάκι που ήρθε να ξομολογηθεί δεν ξέρει το μαύρο μου έλεγε το ένα, μου έλεγε το άλλο μου έλεγε το άλλο, είχαν πάει εκεί με το σχολείο φρίκι, φρίκι, φρίκι, φρίκι Φρίκη, μα τι να σας πω, φρίκη. Μα κάνει να το χαδώ να το στήσω εδώ πέρα να σας τα πει μόνο του. Πενταήμερες, να μην πάει το παιδί πενταήμερε. Δεν ρώτησε ποτέ όμως κανέναν, ναι. το Εκεί Εκείνα δει τι γινότανε. Και εσύ τι λες, ναι παιδάκι μου, να πας τι. Θα πάνε τα άλλα και δεν θα πάει το δικό μου το παιδί. Ξέρει που το έστειλε. Στον Γκιάδα. Τον θυμάσαι τον Γκιάδα. Τον θυμάσαι τον Γκιάδα. Στη Σπάρτη, ε! Που έβγαιναν οι πατεράδες απάνω και πέραν το παιδί από το πόδι που δεν του άρεσε και το πέταγαν από κάτω. 500 μέτρα βάθο κάτω. Θα ζήσει και το παιδί. Κανένα δεν ζούσε. Όλα κομμάτια γινόταν Έτσι, αυτό κάνει. είναι δυνατόν και όμως ο δρόμος αυτός που μας έβαλαν αδελφοί μου οι άνθρωποι που μας έβαλαν οδηγεί επί του ασφαλούς στον πάτο της κόλασης γι' αυτό όσο είναι καιρός στρίψε φύγε από αυτόν τον δρόμο όσο είναι καιρός άλλαξε πορεία έμπα διότι κάποια στιγμή θα είναι πολύ αργά θα το καταλάβεις αλλά δεν θα προλαβαίνει πλέον θα είσαι πλέον μεταξύ ζωής και θανάτου και εσύ κι εγώ πάψε να φτιάνει δικού σου δρόμους και σας είπα πολλές φορές σας το έχω πει θα ήθελα ίσως και εγώ θα ήθελα να λέω σαχλαμάρες εδώ για να μαζεύω κόσμο δεν το έκανα και ούτε θα το κάνω διότι φοβάμαι αδελφοί μου φοβάμαι και την ψυχή μου και την ψυχή σας φοβάμαι φοβάμαι το λόγο του Θεού ο οποίος θα με εκδικηθεί και γι' αυτό σας το έχω εγγυηθεί ότι ό,τι θα ακούτε εδώ κρατήστε το ως κόρυνο φθαλμό και φυλάξτε το διότι αυτό είναι η αλήθεια συνεχίζουμε μην εμπιστεύεσαι λοιπόν τον εαυτό σου μην εμπιστεύεσαι την κρίση σου πολύ περισσότερο μην εμπιστεύεσαι κρίση ανθρώπων ανίκανον μην εμπιστεύεσαι την κρίση ανθρώπων αμαρτωλών μην εμπιστεύεσαι την κρίση ανθρώπων αχρίων και αχρίστων. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση δεδηλωμένων απίστων και αθέων ανθρώπων. Διότι ειδικά η τηλεόραση είναι πλέον πλήρης γεμάτη μόνο από τέτοια στοιχεία. Κακός που υπάρχει στο σπίτι σου, μακάρι να την πέταγε. Μακάρι να φύγει αυτός ο πανύργος. Δέμονα ο πανούργος διδάσκαλος του παιδιού σου και δικό σου να φύγει από μέσα να πάψει να ακούγεται η φωνή του εκεί μέσα διότι όσο τον έχεις και το λίγο λίγο λίγο λίγο που θα λέει όλο θα επηρεάζεσαι όλο θα παρασαλεύεται η αποψή σου η γνώμη σου γι' αυτό με παίρνετε κάθε τόσο τηλέφωνο Παπούλι άκουσα ωραία τι σου σου είπα θα ακούσει εκείνο που άκουσες. Δεν σου αρκεί αυτό που άκουσες το κήρυγμα. Δεν σου αρκεί και μάλιστα πνευματικό παιδιά μου. Που εννοείται είμαι πνευματικός τους. Πάτερ άκουσα εκείνο. Τι λες. Ρε, δεν σου έχω πει. Δεν σου έχω εξηγήσει. Μα το άκουσα από το σταθμό του Πειραιός. Το άκουσα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Κι το άκουσα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και τι συνέβη, και τι σημαίνει αυτό, Καθόμαστε προσοχή επειδή είναι αρχιεπισκοπή Αθηνών, Καθόμαστε προσοχή επειδή είναι σταθμό του Πυρεό ή σταθμό ο Λίχνο εδώ κάτω, δεν ξέρω ποιο, Στα κηρύγματα έχει πάρει κρίση. Έχει πάρει κρίση. Και κρίση σημαίνει και από αυτό που θα ακούσει εκεί, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Ξέρει να διακρίνει, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθο. χρόνια έχεις εδώ. 14 χρόνια παρακαλώ εδώ λειτουργία. Από το 95 για βάλε πόσα είναι 14 χρόνια συμπληρώσαμε. Yeah. Δεν είναι αρκετά αυτά για να αποκτήσεις μία έστω στοιχειώδη κρίση γύρω από τα θέματα της πιστεώς. Πρέπει να άρχισε να με ρωτήσει, πρέπει να αρχίσει να μου σε ερώτηση αν θα πρέπει να πάω να το χορό. Γιατί το είπε κάποιος, τον πήραν εκεί πέρα και έλεγε Και τι είναι, πας και ξέρει Αν πας και του πεις, τι λένε οι κανόνες Ούτε ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες Ούτε ξέρει τι σημαίνει κανόνε, κανόνες Ούτε ξέρει τι σημαίνει πιδάλιο, Βγήκε έτσι και λέει μια μπαρούφα Και εσύ το άκουσες Και το αποδέχτηκες Γιατί γιατί σε γαργαλάν πόδια σου από κάτω Για να πάει ήρεν πόνεις πονεί αυτό και εκβιάζεται την απόλυση εαυτού βλέπεις λέει ποιος είναι ο σωστό άνθρωπος ο, ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος λέει υποβάλλει τον εαυτόν του σε κόπο ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου τι είπαμε για τον δρόμο σκαρφαλώνει Εύκολα σκαρφαλώνεις, Για πήγαινε να δούμε. Εύκολα σκαρφαλώνοντας σκαρφαλώνοντα. Ανίρερ πόνει, σπονεί εαυτόν, εκβιάζοντα την απώλεια νεαυτού, προσπαθεί να αποφύγει, λέει, μην κολλάσει την ψυχή του. Προτιμάει να σκαρφαλώνει, να υγρώνει, να κουράζεται. Παρά να βαδίζει τον δρόμο εκείνο που φαίνεται ωραίο που πούμε προγμένος. Δοκούσε ορθέ είναι. Βλέπεις ο σοφός άνθρωπος. Βλέπεις ο άνθρωπος του Θεού. Ο Άγιος άνθρωπος δεν σκέφτεται, δεν σκέφτεται τον κόπο του δρόμου, σκέφτεται το στεφάνι πάνω. Ενώ εσύ κάνεις το αντίθετο, δεν σκέφτεσαι το στεφάνι, σκέφτεσαι τον το, το κόπο. Να νηστεύσω, τι είναι να νηστεύσω, 50 μέρες εγώ, μπορώ εγώ να νηστεύσω πενήντα μέρες. Χρειά γυναίκα, γιατί και τι είσαι δηλαδή. Τι χρειά γυναίκα, αν είσαι άρρωστη, είπαμε υπάρχει κάποια εν μέρη χαλάρωσης του, του, του, του, του κόπου της νηστεία. Γιατί όμως, τι είσαι, τι είσαι. Δεν βρίσκω εγώ στο Άγιο που πάω και 90 και 95 χρονών γεροντάκια που δεν τρώνε Ελλάδα. Γιατί τι πάθανε, τι πάθανε, Για να μην πω δεν έχω τον γέροτα τον, τον πατέρα μου μέσα στο σπίτι που εγώ βλέπω και ξέρω τι αγορά κάνει, Τι έπαθε αυτό ο άνθρωπο, 90 χρονών άνθρωπο είναι. Τι έπαθε, Εσύ έχει μεγαλύτερε ανάγκε. Εσύ σε πρέπει να σε έχουμε στις εξαιρέσεις Εκείνος δεν παίρνει φάρμακα Μόνος εσύ παίρνει φάρμακα Τι είσαι εσύ Γιατί εσένα πρέπει να σε έχουμε Σε μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερη μοίρα Γιατί εσύ πρέπει να αποτελείς την εξαίρεση Μάλιστα κύριε μου Αυτός είναι ο αγώνας Προχώρα Θέλεις ή θέλεις Φύγε μην έρθεις να μου ζητάς μεθά τη Θεία Κοινωνία Εκτό και είδαμε υπάρχει κάποιος λόγος, σοβαρός λόγος, υγεία λόγος που εκεί πλέον καταλυμπάνε την νηστεία, το προβλέπουν και οι ιεροί κανόνες αλλά οι ιεροί κανόνες δεν λένε για γέρο και για γριά, λένε για άρρωστο που έχει λόγο, όχι που προφασίζεται λόγους εν πόνεις πονεί εαυτόν και εκβιάζεται την απόλυαν εαυτού βλέπεις ο σοφός άνθρωπος την κάνει πολεμάει μη χάσει την ψυχή του δεν τον νοιάζει αν θα κουραστεί δεν τον νοιάζει αν θα κοπιάσει δεν τον νοιάζει αν θα ιδρώσει δεν τον νοιάζει αν θα αστερηθεί για ρωτάτε εκείνον τον Άγιο που έφυγε βέβαια τον Πατέρα Παΐσιο να δεις τι έκανε εκεί στο Άγιο Νόρος που βρισκόταν και πριν πάει στο Άγιο Νόρος που είχε πάει, που είχε σκαρφαλώσει σε τι κατσάβραχα βρισκόταν μόνος, μόνο το Θεό διαλεγόμενος που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μόνος του κουβεντιάζοντας με το Θεό για πήγαινε να δεις αυτό αυτός καλοπέρασε στη ζωή του ή βρέσε μου έναν Άγιο που καλοπέρασε στη ζωή του εμείς τα θέλουμε και τα δυο και Βασιλεία Ουρανών και καλοπέραση δεν γίνεται Συμπαθάτε με δεν γίνεται Τι είπε ο Κύριος Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστεί αρπάζωση αυτήν Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό Η Βασιλεία του Θεού θα αποκτηθεί με κόπο και μόνον αυτοί που κοπιάζουν θα την κερδίσουν Έτσι έλεγε ένας γεροντάκι ασκητής μεγάλος που έλεγα ότι διάβαζα το βιβλίο που έγραψε κάποιος εκ των μαθητών του όταν έβλεπε ότι υπά, υπήρχε καμιά διάθεση χαλάρωσης από κάποιον από αυτούς που ήταν κοντά του καλά ότι θα τον έδιωχνε αλλά του έλεγε τι θέλεις καλοπέραση δεν έχει βασιλείο γιατί και τι σημαίνει καλοπέραση ξέρετε τι τρώγανε σκουλίκια τρώγανε σκουλίκια τρώγανε κυριολεκτικά όπως το ακούτε το λέει αυτός μέχρι σήμερα Μα έβαλε λέει ο γέροντας να τρώμε νύχτα για να μην βλέπουμε τι τρώμε και βάζαμε λέει το χέρι μέσα στη σακούλα που είχαν τα αποφάγια από τα μοναστήρια αυτά πηγαίναν και τρώγανε και παίρναμε μια χούφτα και τη βάζαμε στο στόμα μας και κουνιώντατε τα σκουλίκια μέσα στο στόμα θα μου πει ακραία δεν το ξέρω τι είναι ακραία αλλά τράβα να μυρίσεις τώρα τα οστά του αυτού του γέροντα τράβα να σε ευωδία εγώ τα προσκύνησα εγώ τα προσκύνησα τράβα να σε ευωδία να δεις τι έκανε εκείνος ο αγώνας τον οποίον διεξήγαγε κούραση μέχρι θανάτου μέχρι θανάτου ο μεν επί το εαυτού στόματι φορεί την απόλυαν εκείνος που θέλει λέει άνεση αυτός είναι ο σκολιός. Αυτός που θέλει ο οδούς, είδατε πως την ερμηνεύει η σκολιάς οδούς. Ποιες είναι τα δρομάκια, τα παραδρομάκια. Θέλουμε να στρίψουμε, δεν θέλουμε να πάμε εκεί που πάει ο Χριστός. Κάτσε να πάμε εδώ πέρα, έχει λιγότερα αγκάθια. Έχει πιο άνεση ο δρόμος. Για πάμε από εδώ να δούμε. Αυτός είναι ο σκολιός. Αυτός που πάει ο εξυπνάκιας, που πάει να βρει πιο άνετη οδό για να πάει στη Βασιλεία του Θεού ο Μέντι Σκολιός τι λέει Σκολιός επί το στόμα τη λέει φορεί την απόλυαν αυτός επέλεξε την καταστροφή αυτός επέλεξε την σας τα λέω αυτά ξέρετε γιατί τρέμω είμαι εξομολόγος και τώρα αναλογίζομαι και λέω άραγε Άραγε Ο δρόμος που υποδεικνύω Είναι εκείνος που πρέπει Ή μήπως τον χαλάρωσα λίγο Ή μήπως πάω να τον ομορφύνω λίγο Είναι ο δρόμος των ασκητών Είναι ο δρόμος των πατέρων Είναι ο δρόμος των Αγίων σα είπα κάτι προηγμένος βρείτε μου έναν Άγιο που καλοπέρασε στη ζωή Του. Βρείτε μου. Έχουμε και βασίλισσες Αγίες, έχουμε. Και Βασίλισσα Αγίου έχουμε. Για κοιτάξτε όμως πώς περάσανε. Νομίζετε ότι πέρασαν σαν τους βασιλιάδες της εποχής τους. Αυτή την εντύπωση έχετε. Για ρωτήστε την Αγία τη Βασίλισσα που αξιώθηκα στην Κωνσταντινούπολη που πήγε να προσκυνήσω το λιψανό τη για πήγε να αντιρωτήσεις τι έτρωγε στο τραπέζι της ήταν όλα τα κρέα όλα τα, όλες οι ανέσεις, όλα, ανέσεις βασίλισσα ήταν και αν καθόταν σε κάνα επίσημο τραπέζι και έτρωγε ας το πούμε έτσι καμιά πατατούλα από το κρέας αυτή η πατατούλα τη κόστιζε τριήμερο μετά ούτε φαΐ ούτε νερό ξεπλήρωνε έτσι. Για πήγαινε να τη ρωτήσει το μανδύα που φορούσε, το χρυσό μανδύα σαν βασίλισσα. Έπρεπε να φοράει. Πώς τον είχε ανταλλάξει. Από μέσα λέει φορούσε γηδίσιο δέρμα. έχει πιάσει το δέρμα της γίδας. Έχεις πιάσει. Σαν καρφιά είναι τα, το μαλλί της επάνω. Ούτως ώστε Μπορεί να φοράγε εκείνο το χρυσό, αλλά ποτέ δεν το ευχαριστήθηκε γιατί μέσα το κορμί της ήταν διάτρητο από τα τραύματα που δημιουργούσε εκείνο, εκείνος ο Χιτόνας που φοράγε από μέσα της. Πείτε μου ποιον Άγιο να πιάσουμε. Την Παναγία, πέρασε καλά η Παναγία. Πέρασε καλά. Για ρωτήστε να μάθε, για διαβάσετε το βίο της Παναγίας. εκεί να δει στην άσκηση αλλά και τον πόνο που πέρασε βλέποντας τον Υιό τη τον Πανάγιο Υιό να είναι αδίκος κατηγορούμενος και κρεμάμενος επί του ξύλου. ποιον Άγιο πείτε μου εσείς βρείτε μου κανένας γιατί ακριβώς ο Άγιος ο άνθρωπος του Παραδείσου θα πρέπει να περάσει από το δρόμο της δυσκολίας όχι από το δρόμο εκείνον που φαίνεται είπαμε προηγμένως όμορφος και ωραίος θα πάσα από το δρόμο εκείνο που υπέδειξε ο Κύριος να πατούμε στα χνάρια του Χριστού εκείνος είναι ο δρόμος της σωτηρίας τι είπε ο Κύριος Όστις στέλνει ο πίσω μου έρθει <Κοί> όχι μπροστά του μην προηγήσε το Χριστού γιατί δεν ξέρει που πας ακολούθα το Χριστό Όποιο θέλει να πάει κοντά μου λέει να έρθει κοντά μου αράθω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το με Ελάτε. και θυμάστε ο δρόμο του Χριστού τι ήταν χωρίς ρούχα ένα μανδύα χωρίς σκέπη χωρίς κρεβάτι χωρίς σπίτι θυμάστε τα πεντινά του βρανού και αλεπούδες έχουν σπίτι εγώ δεν έχω αυτό ήταν ο δρόμο του Χριστού. Ο δρόμο του Χριστού πέρασε από τον Γκοργοθά. Να κατηγορηθεί σαν να σταυρωθεί σαν δίκο, να τιμωρηθείς σαν δίκο όπω το έκαναν οι μετέπειτα μαθητέ του. Και όλοι οι άγιοι τη Εκκλησίας. Τι έφταιγαν οι άγιοι, τι έφταιγε ο Άγιο Γεώργιος που πλήρωσε με το αίμα του, τι έφταιγε, τι έκανε. Επειδή πίστευε στον Χριστό, αυτό ήταν το αξιοκατάκριτο που έπρεπε να το πληρώσει με το αίμα του. Τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Τι έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όλοι εβάδισαν στα ίχνη του Χριστού και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έφτασαν και στην Ανάσταση του Χριστού. Επέθαναν και ανεστήθησαν στην Βασιλεία του Θεού την Επουράνιο που την εύχομαι σε όλους σας και εσείς να την εύχεστε σε μένα τον αμαρτωρών. Αμήν.